Τα μέσα συγκοινωνίας. Χτες μας πήρε τηλέφωνο η μητέρα από το χωριό. Μας είπε ότι μας σκέφτεται πολύ και ότι μας περιμένει για τις διακοπές των Χριστουγέννων. Μου λείπει πολύ το χωριό. Όταν πηγαίνω αισθάνομαι ότι γίνομαι πάλι παιδί. Όπως όταν ήμουν μικρός θέλω να σηκώνομαι το πρωί να βλέπω τον κήπο μας, τα χωράφια, τα δέντρα, τον καθαρό ουρανό. Έτσι και τώρα που θα πάμε για τι γιορτέ, θα σηκώνομαι πρωί, θα ντύνομαι, θα πλένομαι, θα τρώω το πρωινό μου χωρί να βιάζομαι για τη δουλειά. Στην πόλη όλα είναι διαφορετικά. Όλη η οικογένεια σκέφτεται συνέχεια το ταξίδι. Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα με τι μέσο θα ταξιδέψουμε, με τρένο ή με αεροπλάνο. Επειδή τα αεροπορικά εισιτήρια είναι ακριβά, σκεφτόμαστε να πάρουμε το τρένο μέχρι τη Θεσσαλονίκη και από εκεί το λεωφορείο για το χωριό. Τον σιδηροδρομικό σταθμό. Έχει πολύ κόσμο. Παιδιά προσέχετε. Μη σπρόχνεστε. Πού είναι τα εισιτηριά μας. Τα έχω στο πορτοφόλι μου. Να τα έχεις πρόχειρα. Γιατί σε κάθε σταθμό ελέγχονται από τους ελεγκτές. Μπαμπά πάγος από το κρύο. Υπομονή. Σε λίγο φεύγουμε. Τι ώρα φεύγει το τρένο. Σε μία ώρα περίπου. Τι ώρα είναι τώρα. Δέκα και Το τρένο φεύγει στις έντεκα Έχουμε χρόνο να φάμε κάτι. Κι εγώ θέλω κάτι να πιω. Θα φάμε στο τρένο. Πάρτε τώρα ένα κουλούρι και κανένα αναψυκτικό. Αναχώρηση ταχεία αμαξοστοιχεία για Θεσσαλονίκη. Άμεση επιβίβαση των κυρίων επιβατών από την αποβάθρα αριθμό 2. Γρήγορα, παιδιά. Πάρτε από μία τσάντα. Να δω ποιο θα τα καταφέρει να ανεβεί πρώτο. Ελπίζω οι θέσει μα να είναι κοντά σε παράθυρο. Μα έδωσαν καλέ θέσει από το πρακτορείο. Δεν φαντάζομαι να καπνίζουν σε αυτό το βαγόνι. Δεν βλέπεις την επιγραφή απέναντι: Απαγορεύεται το κάπνισμα. Ευτυχώ το τρένο θα φύγει χωρί καθυστέρηση. Έχει σχεδόν γεμίσει. Παίρνει επιβάτε και από τι επόμενε τάσει. Πόσε ώρε είναι το ταξίδι μα, 5 ώρε και 20 λεπτά.